Μέρος δεύτερο. Μια συνάντηση κατά τις διακοπές στην Αθήνα. Α, σου, Τζον. Δεν φαντάστηκα ποτέ μου πως θα σε συναντούσα εδώ. Πότε ήρθες? Ήρθα με μια παρέα φοιτητών από το κολέγιο μας. Και εσύ τι κάνεις εδώ? Ήρθα να περάσω τις διακοπές μου. Να δω όλα τα θαυμάσια μέρη για τα οποία τόσα έχω διαβάσει. Πρώτα-πρώτα φυσικά πήγα στην Ακρόπολη. Μου έκανε τέτοια εντύπωση που οπωσδήποτε θα ξαναπάω πριν φύγω. Πιστεύω ότι όσες φορές και να πά στην Ακρόπολη, πάντα κάτι καινούριο θα ανακαλύψεις. Ναι, έχεις δίκιο. Κι εγώ ενθουσιάστηκα. Είναι πραγματικά όπως μας την περιγράψανε στο κολέγιο και κάτι περισσότερο. Θα μου μείνει αξέχαστη. Αύριο θα πάμε με την παρέα μας στο Σούνιο. «Α, ξέρω. Έχω πάει κι εγώ. Είναι ο ναός του Ποσειδώνος εκεί, στην κορυφή του Λόφου που βλέπεις το Σαρονικό. Όταν θα ανεβεί στο ναό, να ψάξεις να βρεις το όνομα του Βήρωνος. Λένε μάλιστα ότι το σκάλισε ο ήλιο πάνω σε μια κολόνα δωρικού ρυθμού. Αλλά και εδώ στο Ζάπιο είναι ένα άγαλμα. Μια γυναικεία μορφή που συμβολίζει την Ελλάδα στεφανώνει το Λόρδο Βήρωνα σαν αμοιβή για τη μεγάλη του αγάπη προς τους Έλληνες και τη συμβολή του στον αγώνα τους για την ελευθερία. Πέθανε στο Μεσολόγγι στις 19 Απριλίου 1824. Το έχεις δει αυτό το άγαλμα? Ναι, το είδα. Μας το δείξε ο ξεναγός μας όταν κάναμε τον γύρο των Αθηνών. Θα μας πάει να δούμε τους Δελφούς, την Ολυμπία τις μικίνε όπου έζησε ο περίφημος βασιλιάς Αγαμέμνων. Επίσης το θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο από τα αρχαία θέατρα, όπου μπορούν να καθίσουν πάνω από 20.000 θεατές. Θα επισκεφθούμε ακόμη τη Δήλο που βρίσκεται στο Αιγαίο, τη Ρόδο, το σπουδαιότερο νησί από τα Δωδεκάνησα και τα Ανάκτορα της Κνωσού στην Κρήτη. Πηγαίνοντα αυτά τα μέρη, θα περάσουμε και από τον Ισθμό της Κορίνθου, που αξίζει να τον δει κανεί. Ναι, πραγματικά. Εγώ ήμουν τυχερό. Πέρασα από εκεί, όταν ερχόμουν από την Ιταλία στην Ελλάδα. Για να κοπεί η διόρυγα, χρειάστηκαν 11 χρόνια.